το πρώτο πράγμα που έφερε η πανούκλα του συμπολίτε μας ήταν η εξορία. Και ο αφηγητής είναι βέβαιος ότι μπορεί να γράψει εδώ, εξ όλων, αυτό που δοκίμασε ο ίδιος τότε, αφού το δοκίμασε ταυτόχρονα με πολλούς συμπολίτε μας. Γιατί ακριβώς η αίσθηση της εξορίας ήταν εκείνο το κενό που κουβαλούσαμε συνέχεια μέσα μας, αυτή η συγκεκριμένη συγκίνηση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 Ιδιαίτερα όλοι οι συμπολίτες μας πολύ γρήγορα στερήθηκαν την αρχική του συνήθεια να κάνουν υποθέσεις, ακόμα και δημόσια, για τη διάρκεια του χωρισμού τους από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γιατί, γιατί όταν οι πιο απεσιόδοξοι τον υπολόγιζαν προκαταβολικά σε έξι μήνες, όταν είχαν εξαντλήσει από πριν όλη την πίκρα για τους μήνες που έμελε να κυλήσουν, υψώνοντας με μεγάλο κόπο το κουράγιο τους στο επίπεδο αυτής της δοκιμασίας και εντείνοντας και τις τελευταίες δυνάμεις τους για να μείνουν ακλόνητοι στο ύψος της οδύνης που εκτινόταν μπροστά τους σε μια ατέλειωτη σειρά ημέρων, τότε, καμιά φορά, κάποιος φίλος που συναντούσαν τυχαία, κάποια γνώμη στην εφημερίδα, μια φευγαλαία υποψία ή μια ξαφνική διορατικότητα τους έδινε την ιδέα πως το κάτω-κάτω δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην κρατήσει η αρρώστια πάνω από έξι μήνες, ίσως και ένα χρόνο ή και πιο πολύ ακόμα. Εκείνη τη στιγμή η κατάρρευση του θάρρους, της θέλησης και της υπομονής τους ήταν τόσο απότομη που τους φαινόταν πως δεν θα μπορούσαν ποτέ πια να ξαναβγούν από τούτη τη σκοτεινή τρύπα. Αναγκάζονταν έτσι να μην ποτέ τη στιγμή της λύτρωσής τους, να μη στρέφονται πια προς το μέλλον, αλλά να κρατούν πάντα, ας πούμε, το βλέμμα τους χαμηλωμένο. Όμως, όπως ήταν φυσικό, αυτή η επιφυλακτικότητα, αυτός ο τρόπος να ξεγελούν τον πόνο, καταφεύγοντα πίσω από τα τείχη για να αποφύγουν τη μάχη, του αντάμιβε άσχημα. Ενώ προσπαθούσαν να αποφύγουν τούτη την κατάρρευση, που δεν την ήθελαν με κανένα τρόπο, στην πραγματικότητα στερούνταν Τις αρκετά συγνές που θα μπορούσαν να ξεχάσουν την πανούκλα μέσα στις εικόνες της μελλοντική τους αντάμωσης. Και γι' αυτό, βαγεί κάπου ανάμεσα στις αβύσσους και στις κορυφές, πιο πολύ επιπλέανε, παράζούσαν, εγκαταλελειμμένοι σε μέρες δίχως νόημα και σε στήρε σκέψεις, σκιές περιπλανόμενες που δεν θα μπορούσαν να πάρουν δύναμη παρά μόνο αν δέχονταν να ριζώσουν στη γη της οδύνη του. Δοκίμαζαν έτσι το βαθύ μαρτύριο όλων των φυλακισμένων και όλων των εξόριστων. Ζούσαν δηλαδή με μια ανάμνηση που δεν χρησιμεύε σε τίποτα. Και αυτό ακόμα το παρελθόν, στο οποίο ήταν συνέχεια στραμμένη η σκέψη τους, δεν είχε παρά τη γεύση τη λύπη. Θα ήθελαν στα αλήθεια να μπορούσαν να του προσθέσουν όλα όσα λυπούνταν που δεν είχαν κάνει, όταν ακόμη μπορούσαν να τα κάνουν με εκείνον ή με εκείνοι που περίμεναν. Κι έτσι, σε όλε τι περιστάσει, ακόμη και στι σχετικά ευτυχισμένε τη ζωή του, σαν φυλακισμένων, ανακάτευαν εκείνον που έλειπε και η τωρινή του κατάσταση δεν μπορούσε να του ικανοποιήσει. Ανυπόμονοι με το παρόν, εχθροί με το παρελθόν και χωρί μέλλον. Μοιάζαμε έτσι με εκείνους που είτε η ανθρώπινη δικαιοσύνη, είτε το μίσος, τους υποχρεώνουν να ζουν πίσω από τα σίδερα. Στο τέλος, ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτές τις ανιπόφορες διακοπές ήταν να ξεκινήσουμε πάλι με τη φαντασία μας τα τρένα και να γεμίσουμε τις ώρες με τα απανοτά κουδουνίσματα ενός κουδουνιού που ωστόσο έμενε πεισματικά σιωπηλό. Αλλά αν τούτο ήταν εξορία, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μια εξορία μέσα στο σπίτι σου. Και μόνο που ο δεν γνώρισε παρά μόνο την κοινή για όλους εξορία, δεν έχει δικαίωμα να ξεχάσει εκείνους για τους οποίους απέναντίας η πόνοι του χωρισμού αυξάνονταν από το γεγονός ότι ταξιδιώτες ευνηδιασμένοι από την Πανούκλα και παγιδευμένοι μέσα στην πόλη, βρίσκονταν μακριά και από το πρόσωπο που δεν μπορούσαν να ανταμώσουν και από τον τόπο τους. Μέσα στη γενική εξορία αυτή ήταν η πιο εξόριστη γιατί ενώ ο χρόνος ξεσήκωνε μέσα τους όπως σε όλους τη γνωστή πια αγωνία αυτή ήταν προσιλωμένη και στο χώρο και χτυπιόνταν αδιάκοπα πάνω στους τείχους που χώριζαν τα πανουκλιασμένα καταφυγιά τους από τη χαμένη τους πατρίδα. Αυτή ήταν χωρίς άλλο εκείνη που βλέπαμε να περιπλανώνται όλη μέρα μέσα στη σκονισμένη πόλη, αναπολώντας σιωπηλά τα γνώριμά τους βράδια και τα πρωινά του τόπου τους. Έτρεφαν τότε την νοσταλγία τους με αστάθμητα σημεία και με εκπληκτικά μηνύματα, όπως είναι ένα πέταγμα χελιδονιού, η δροσιά του σούρουπου ή οι παράξενε αχτίδες που εγκαταλείπει καμιά φορά ο ήλιο στους έρημου δρόμου. Έκλειναν τα μάτια τους στον εξωτερικό κόσμο, που πάντα μπορεί να σε σώσει από το κάθε τι, και εξακολουθούσαν να χαϊδεύουν πεισματικά τις τόσο πραγματικές τους χήμερε και να κυνηγούν με όλες τις δυνάμεις τους τις εικόνες μιας χώρας όπου κάποιο φως, δυο-τρεις λοφίσκη, το αγαπημένο δέντρο και γυναικεία πρόσωπα συνέθεταν ένα αναντικατάστατο για αυτούς κλίμα. Α μιλήσουμε τέλος, ειδικότερα, για τους ερωτευμένους που είναι οι πιο ενδιαφέροντες και για τους οποίους ο αφηγητή είναι ίσως καλύτερα τοποθετημένος για να μιλήσει. Αυτοί βασανίζονται επιπλέον και από άλλες αγωνίες, στον αριθμό των οποίων πρέπει να περιλάβουμε και τις τύψεις. Πραγματικά, αυτή η κατάσταση τους επέτρεπε να εξετάζουν τα αισθήματά τους με ένα είδος πυρετικής αντικειμενικότητας. Και ήταν σπάνιος αυτές τις περιπτώσεις να μην του αποκαλύπτονται ολοφάνερα οι δικέ του αδυναμίε. Την πρώτη ευκαιρία την έβρισκαν στη δυσκολία που συναντούσαν να φανταστούν με ακρίβεια τι πράξει του συντρόφου που έλειπε. Ελεηνολογούσαν τότε την αγνιά του σχετικά με το πώ εκείνο περνούσε τον καιρό του, κατηγορούσαν τον εαυτό του για την επιπολαιότητα με την οποία είχαν αμελήσει να πληροφορηθούν γι' αυτό και προσπαθούσαν να παρηγορηθούν με την ιδέα πω για όποιον αγαπάει. Το να ξέρει πώς περνάει τον καιρό του ο αγαπημένος σύντροφο δεν είναι η πηγή κάθε γάρας. Από εκείνη τη στιγμή τους ήταν εύκολο να αναλύσουν διεξοδικά τον ερωτά τους και να εξετάζουν τις ατελείες του. Σε κανονικές συνθήκες γνωρίζουμε όλοι, συνειδητά ή όχι, ότι δεν υπάρχει έρωτας που να μην μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Κι ωστόσο δεχόμαστε με περισσότερη ή λιγότερη ηρεμία να μένει καθυλωμένος στη μετριότητα ο δικός μας έρωτας. Όμως η ανάμνηση είναι πιο απαιτητική. Και με πολλή συνέπεια, τούτη η συμφορά που μας ερχόταν απ' έξω και χτυπούσε μια ολόκληρη πόλη, δεν μας έφερνε μόνο έναν άδικο πόνο για τον οποίο θα μπορούσαμε να αγανακτήσουμε. Μας καλούσε ακόμα να αυτοτιμωρηθούμε κι έτσι μας έκανε να δεχόμαστε τον πόνο. Ήταν κι αυτός ένας από τους τρόπους με τους οποίους κατάφερνε η αρρώστια να στρέφει αλλού την προσοχή και να θολώνει τα νερά. Έτσι, καθένας αναγκαζόταν να ζει μέρα τη μέρα μόνος αντίκριστον ουρανό. Αυτή η γενική εγκατάληψη, που μπορούσε με τον καιρό να λυγίσει τους χαρακτήρες, έκανε την αρχή με το να τους εμφανίζει ολότελα ασήμαντος. Μερικοί από τους συμπολίτε μα λόγου χάρη υποκύψανε σε μια άλλη σκλαβιά που τους έθετε στην υπηρεσία του ήλιου και της βροχής. Βλέποντάς τους, ένιωθες πως για πρώτη φορά... δέχονταν άμεσα την επίδραση του καιρού. Το πρόσωπό τους έλαμπε από χαρά... στην απλή επίσκεψη μιας χρυσαφένιας ηλιακτίδας... ενώ οι βροχερές μέρες έριγναν ένα πυκνό πέπλο... στα πρόσωπα και στις σκέψεις τους. Μερικές εβδομάδες νωρίτερα ξέφευγαν... από αυτή την αδυναμία και την παράλογη δουλεία γιατί δεν ήταν μόνοι στον κόσμο και γιατί ως ένα βαθμό το πρόσωπο που ζούσε μαζί τους αποτελούσε το σύμπαν του. Απεναντίας, τώρα, είχαν αφαιθεί έκθετοι στα καπρίτσια του ουρανού. Με άλλα λόγια, πονούσαν και ελπίζανε χωρίς λόγο. Μέσα σε αυτές τις ακρότητες της μοναξιάς κανείς δεν μπορούσε να ελπίζει στη βοήθεια του γείτονα και ο καθένας έμενε μόνος με τη στενοχωρία του. Αν κατατύχει κάποιος από εμάς δοκίμαζε να πει κάτι εμπιστευτικό ή να μιλήσει για το αίσθημά του, η απάντηση που έπαιρνε όποια κι αν ήταν, τις περισσότερες φορές τον πλήγωνε. Ανακάλυπτε τότε ότι αυτός και ο συνομιλητής του δεν μιλούσαν για το ίδιο πράγμα. Πραγματικά, αυτός εκφραζόταν από το βάθος ατέλειο των ημερών αναμασίματος και πόνων, και η εικόνα που ήθελε να μεταδώσει είχε ψηθεί πολύ καιρό στη φωτιά της προσμονής και του πάθους. Αντίθετα, ο άλλος φανταζόταν μια συμβατική συγκίνηση, έναν αγοραίο πόνο, μια μελαγχολία της σειρά. Καλοκρόαιτη Καλοπροαίρετη η εχθρική, η απάντηση έπεφτε πάντα λάθος. Έπρεπε να το πάρει κανείς απόφαση. Όσο για αυτούς που δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη σιωπή, αφού οι άλλοι δεν ήταν σε θέση να βρουν την αληθινή γλώσσα της καρδιάς, συμβιβάζονταν υιοθετώντα τη γλώσσα της αγοράς. Και μιλώντας κι αυτοί, με τον ίδιο συμβατικό τόνο, τον τόνο της απλής γνωριμίας και του ασήμαντου περιστατικού, του καθημερινού χρονικού κατά κάποιο τρόπο. Και εδώ ακόμα, η πιο αληθινή πόνη κατάντησε να εκφράζονται με τις τετριμένε φόρμουλες της συζήτηση. Μόνο με αυτό το τίμημα μπορούσαν οι εχμάλωτοι της πανούκλας να κερδίζουν τη συμπόνια του θυρωρού του ή το ενδιαφέρον κάποιο ακροατή. Ωστόσο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όσο οδυνηρές και αν ήταν αυτές οι αγωνίες, όσο ασήκωτοι και αν ήταν η άδεια πια καρδιά τους, μπορεί να πει κανεί πως τούτοι εξόριστοι στην πρώτη περίοδο της Πανούκλας υπήρξαν προνομιούχοι. Πραγματικά, ακριβώς τη στιγμή που ο πληθυσμός άρχισε να πανικοβάλλεται, η σκέψη όλων αυτών ήταν στραμμένη ολόκληρη προς το πρόσωπο που περίμεναν. Μέσα στη γενική απόγνωση του συντηρούσε ο εγωισμός του έρωτα. Και αν σκέφτονταν την πανούκλα, τη σκέφτονταν μόνο επειδή φοβούνταν μήπω θα έκανε το χωρισμό τους παντοτινό. Έδειγναν έτσι, μέσα στην καρδιά της επιδημίας, μια σωτήρια ανεμελιά που ένιωθε κανείς τον πειρασμό να την περάσει για ψυχρεμία. Η απελπισία του έσωζε από τον πανικό. Η δυστυχία τους είχε και την καλή της πλευρά. Λόγου χάρη, αν συνέβαινε κανεί από αυτού να πεθάνει από την αρρώστια, πέθαινε πρωτού καλά-καλά το παρισίδηση. Αποσπασμένο απότομα από αυτή την ατελείωτη εσωτερική συνομιλία του με μια σκιά, πετιόταν από τη μια στιγμή στην άλλη μέσα στην πιο πυκνή σιωπή τη γη. Δεν πρόφτενε να κάνει απολύτω τίποτα.